και λίγο το Γιολήσει ημέρα. Καλημέρα, κύριε Εξιλάκει. Η ερώτηση μου είναι μόνο με μία λέξη τελικά ναι. μετά από όλα αυτά που συνέβη χθε. Ε, στα ίδια. Δεν άλλαξε κάτι. Χθε το βράδυ. Ε, Μιλούσα με κάποιους φίλους γιατί με ρωτούσαν τι, συζητούσαμε τι θα γίνει. Τους είπα, ήταν πολύ ανήσυχοι, τους είπα μην ανησυχείτε, θα καταλήξουν στο ίδιο, στην ίδια αφετηρία. Θα ξαναξεκινήσουν από εκεί που άφησαν την προηγούμενη φορά την σκητάλη, δεν, θα, δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι. Στη σκητάλη, όταν την να τη σκητάλη, πας κάτι mm. παρακάτω, κάτι μέτρα παρακάτω, δηλαδή όταν είναι 4 επί 100, ξεκάσαι από τα κάτω. Όχι, όχι, απ' την αρχή, απ' την αφετηρία. Όταν μιλώ για την αφετηρία, μιλώ για την ίδια αφετηρία. Ε, θα έλεγα ναι. Ε, δηλαδή, αλλάζει το, το πλαίσιο, αλλά ο σκοπός παραμένει ο ίδιο. Ε, είτε η αξιολόγηση γίνεται στις Βρυξέλλε, είτε στην Αθήνα. Ε, το ζητούμενο είναι ότι πρέπει να πάρθουν κάποια μέτρα, τα οποία θα έχουν να κάνουν με την αποτελεσματικότητα του φοροεισπρακτικού μηχανισμού προκειμένου να εξυπηρετούνται τα Δάνια και συγχρόνως να μην παράγει άλλη, άλλα ελλείμματα η χώρα. Έχουμε δύο τρόπους για να μην παράγουμε ελίματα. Ο ένας τρόπος είναι να ε, περιορίζουμε τις δαπάνες χωρίς να αλλάζουμε το κράτος άρα να στερούμε από την κοινωνία τα χριώδη, τα ουσιώδη. Και ο άλλος τρόπος είναι να αλλάξουμε το κράτος για να μην παράγει ελίματα αλλά να αξιοποιείται στο μέγιστο δυνατό βαθμό η υποδομή που υπάρχει, η εποφελία της κοινωνίας. Και βεβαίως με τη δημιουργία κλίματος ώστε να έρθουν επενδύσεις και αυτό το οποίο χρειάζεται να αποδοθεί ως οφειλεί στους δανειστές να βγαίνει από την ίδια τη δυνατότητα της οικονομίας και όχι από την μεταφορά του κόστους στα κοινωνικά στρώματα ιδίως όπως έκανε η προηγούμενη κυβέρνηση στα κοινωνικά στρώματα που υποφέρουν. Ελπίζω ότι αυτό θα το πετύχει κάποια στιγμή κάποια λύκη κυβέρνηση ή κάποια άλλη. Πιστεύω ότι ε, δεν είναι εκεί ο προσανατολισμός. Κανενό από τις πολιτικές δυνάμεις. Δυστυχώς το λέω διότι ε, κάθε φορά βεβαίως όλοι προσμένουν από τον επόμενο να κάνει κάτι διαφορετικό από αυτό που έκανε ο προηγούμενος. Ε, θα το ευχόμουν όπως θα το ευχόταν και ο κάθε ε, Έλληνας ε, προκειμένου να τελειώνει αυτό το πανηγύρι της, ε, ε, και οι ομοβροντίες της ε, επιτυχίας και της ξανά επιτυχίας να πηγαίνει κανείς στο βυθό και να μην πέσει με βρόντο στο βυθό. Το ερώτημα είναι λοιπόν θα πάρουν μέτρα για την ανασύνταξη του κράτους και του πολιτικού συστήματος. Να δημιουργηθούν όρια ασφάλειας αλλά και κυρίως όρια αποτελεσματικότητας του κράτους ώστε να υπηρετεί τις ανάγκε της κοινωνίας. Θα πάρουν μέτρα ώστε να δημιουργήσουν ένα Ασφαλές αναπτυξιακό περιβάλλον. Η ανάπτυξη δεν έρχεται από μεγάλα έργα της κορυφής, εάν δεν συνδυάζεται με την απελευθέρωση των δυνάμεων της κοινωνίας. Όταν κάποιος που θέλει να φτιάξει ένα σπίτι, το επαναλαμβάνω πολλές φορές, που θέλει να καλλιεργήσει τον αγρό του, που, θέλει, που παράγει και θέλει να πουλήσει, ε, δεν ε, μπορεί και δεινοπαθεί για να μπορέσει να κάνει αυτά ή γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης σημαίνει ότι το κράτος δεν είναι σε καλό δρόμο ε, γι' αυτό και λέω με μια φράση συμβολική ότι ε, η μέρα που θα δημιουργήσουν τις συνθήκες, τις συνθήκες όχι μόνο μια, ενός ασφαλούς περιβάλλοντος με την έννοια του ότι ε, βρισκόμαστε σε μια παγιωμένη κατάσταση στο βιχτό και δεν δημιουργούμε κινδύνους αλλά που θα διευκολύνουμε και θα, επεν, και θα προσκαλούμε ουσιαστικά το, τον επενδυτή, τον Έλληνα επενδυτή, αυτόν που τον έχουν τρομάξει και έχει στείλει τα χρήματά του στο εξωτερικό και τον όποιον άλλον επενδυτή να φέρει τα χρήματά του εδώ, να τα τοποθετήσει εδώ και όχι στην Αλβετία, και όχι στην Αγγλία και όχι στην Γερμανία, να επενδύσει οτιδήποτε εδώ και όχι αλλού. Η ημέρα εκείνη θα είναι η λυτρωτική για την Ελλάδα. Πιστεύετε. Δεν νομίζω τόσο απλά μπορεί να γίνουν. Δηλαδή, είπα να αποστούμε στι δηλώσει τη πρώτη του Ντέιτζελ Μπλουμ, αυτού του κυρίου με τα γυαλάκια του, και ο Μιχη Εδωδάκη, ε, ότι. Ε, την ακούσατε, τη δηλώση. Το παράδειγμα Κύπρου, το οποίο μπορεί μα... να εφαρμοστεί και στην Ελλάδα. Νομίζω ότι αυτά όλα μαζί δείχνουν έναν δρόμο διαφορετικό, αυτό που μα περιμένει. Κύριε, κύριε Ψιλάκη. Προσέξτε λίγο, ε, η, η Ευρώπη και ο κάθε κύριος μικρός στο, στο ανάστημα όπως ο κύριος αυτός ο Ολλανδός ε, υπηρετεί ένα σύστημα που στιγνείς ολιγαρχία των αγορών. Αυτό το γνωρίζουμε. Γνωρίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μετασχηματιστεί σε έναν πολιτιακό φορέα εξυπηρέτησης αυτών των συμφερόντων. Το ερώτημα είναι εμείς τι κάνουμε. Εμείς θα συνεχίσουμε να είμαστε υπερηδεείς, εξαρτημένοι και επέτες ή θα πάρουμε μέτρα για να φύγουμε από αυτό το στενό κλειό που βρισκόμαστε. Τι έκανε η Ιρλανδία, τι έκανε η Κύπρος. Δίπλα μας είναι. Δικοί μας άνθρωποι είναι. Γιατί αυτοί βγαίνουν σε κλάσμα χρόνου και εμείς. Μου λένε διάφοροι ότι δεν είναι το ίδιο πράγμα. Βεβαίως δεν είναι. Γιατί εκεί είναι το τραπεζικό σύστημα, εδώ είναι το πολιτικό σύστημα. Το οποίο κάνει την Ελλάδα να δυνοπαθεί. Γι' αυτό και δεν μπορεί να διορθωθεί. Διότι δεν θέλουν να αλλάξουν τον εαυτό τους. Φοράνε το ίδιο κοστούμι της ολιγαρχικής κομματοκρατίας. Ε, επιμένουν να παραφθείρουν και να κάνουν τα πάντα εναντίον της κοινωνίας παρά να αλλάξουν το σύστημα πόσο χρόνο κύριε Ψηλάκη θέλετε για να έχετε χρειάζεστε για να έχετε μία απάντηση στην Ελλάδα από το Ίκα από οποιαδήποτε υπηρεσία του δημοσίου και πείτε μου κάτι άλλο θέλετε η απάντηση είναι μερικά χρόνια αυτό που θα έπρεπε να το έχετε σε μια εβδομάδα πείτε μου πόση νόμοι είναι τόσο πολύ σε φαντασία στρευλωτική και σατανική που κατατίνουν μόνος το να δεσμεύουν και να καταδολιεύουν την κοινωνία αντί να τη διευκολύνουν σε αυτό που έχει να το αναδείξει και να το κάνει καλύτερο. Έχετε δει πουθενά πολιτική πολιτισμού για την πολιτιστική βιομηχανία. Έχετε ακούσει καμιά εξαγγελία. Τα μόνα που ακούμε και σήμερα και αυτό μου προκαλεί θλίψη. Αλλά ήταν αναμενόμενα γιατί όταν παίρνει κανείς ένα κόμμα του 3% που έχει κάθε πονεμένο, που έχει διαχειριστεί με τον χειρότερο δυνατό τρόπο την περιοχή της ευθύνης του όπως τα πανεπιστήμια και πολλά άλλα και το κάνεις κυβέρνηση, αντί να το πετάξεις έξω και να φτιάξεις ένα καινούριο κόμμα και να, φτιά... να δημιουργήσεις στελέχη από το... την πολιτισμένη πλευρά της χώρας τότε είναι αναπόφευκτο... Αυτούς να τους βρει μπροστά του και να θέλει ο Πρωθυπουργός να κάνει κάτι άλλο θα του τραβούν το μανίκι. Ε, δεν άκουσα κανέναν να μας πει ότι θα αλλάξει κάτι ουσιώδες στη δημόσια διοίκηση, ότι θα βάλει τον υπάλληλο να δουλέψει, ότι θα φτιάξει μια δομή που θα παράγει αποτέλεσμα, ότι θα καταργήσει αυτή την νομοθεσία. Ακούω ακριβώς τα αντίθετα. Θα, θα μεταφέρουν λέει, στην, ε, στην, στην περιφέρεια και στην αυτοδιοίκηση την, ε, τους υπαλλήλους, όσοι αν εκεί τα πράγματα είναι καλύτερα. Μα εάν δεν βάλεις τον υπάλληλο να ξενυχτάει στο μυαλό του το πώς θα παράξει έργο για το συμφέρον αυτού ο οποίος τον έχει εκεί και τον πληρώνει, που δεν είναι ο πολιτικός αλλά η κοινωνία, αν δεν αλλάξεις αυτή την ομοθεσία που οικοδομεί τη διαπλοκή και τη διαφθορά, αντιθέτως την έχουν ιδεολογικοποιήσει αυτοί εδώ, παραδείγματος χάρη το περιβάλλον το αντιμετωπίζουν κατά τον τρόπο της δέσμευσης της περιουσίας, της ιδιωτικής περιουσίας των ανθρώπων, των πολιτών, αντί το περιβάλλον να το ενσωματώσουν μέσα στις ανάγκες και στα ενδιαφέροντα της κοινωνίας. Ας πάνε να δούνε τι γίνεται σε άλλες χώρες, στη Γαλλία, στις Ηνωμένες Πολιτείες, Εκεί προστατεύουν τα δάση και τα κάνουν μέρος του ενδιαφέροντος των πολιτών. Εδώ, αντί να ασχολούνται με τα δάση, έχουμε τεράστιες εκτάσεις, οι οποίες επειδή είναι ορεινές δεν καλλιεργούνται, που θα μπορούσαν να τις αναπτύξουν σε δάση και αντί να κάνουν αυτό κυνηγούν την ιδιοκτησία ποιον. Αυτών οι οποίοι είτε πολέμησαν στην κατοχή και εγκατέλειψαν τις αιστείες τους, είτε λόγω της αντίστασης και των πολιτικών διώξεων ε, βγήκαν από τον κοινωνικό ιστό στον οποίο ζούσαν και μεταφέρθηκαν ως μετανάστες ή στα αστικά κέντρα και βεβαίως αυτών οι οποίοι λόγω της αναδιάρθρωσης της οικονομίας δεν μπορούσαν να ζήσουν άλλο εκεί και έφυγαν. Λοιπόν, πώς θα γίνει, μιλάμε για τα 4 πέμπτα της ελληνικής γης, θα πρέπει δηλαδή σε μια χώρα που άδειασε και ξαναγέμισε δεκάδες φορές την ιστορία να πάψει, να κατοικείται δεν πρέπει να οργανώσουμε έτσι το χώρο ώστε οι καλλιέργειες η καλλιεργήσιμη γη να γίνει ακόμα πιο καλλιεργήσιμη αντί να βγάζει παράσιτα και η λιγότερο και το πιο ενδιαφέρον ίσως για το μέλλον της ίδιας της χώρας το τι γίνεται στην Ήπεθρο το βασικό ίσως κομμάτι της ζωής, το βασικό πυρήνα ζωής αυτήν την χώρα μέσα στην ιστορία αλλά θα ήθελα να δεν πείτε επ Γραφής, με συγχωρείτε, τη παρούσα κυβέρνηση, είναι ίσως μια πολιτική που δεν ξέρουμε αν συνεχιστεί. Θα ήθελα μια σύντομη κρίση για αυτό το διάστημα, έχουν περάσει σχεδόν δύο μήνες τώρα τη καινούργια κυβέρνηση. Μα η σύντομη κρίση σε αυτό που περιγράφω τώρα καταλήγει. Θα ευχόμουν να έρθουν ω σύμφωνα σε ιαλοπολείο, όπω λέμε. Να έρθουν δηλαδή και να. Α, ανατρέψουν όλες αυτές τις επιβαρύνσεις να πάρουν μέτρα για τη δημόσια διοίκηση που θα οδηγούν σε μια άκρατη αποτελεσματικότητα ε, σε ό,τι αφορά στην εξυπηρέτηση του πολίτη. Αυτό περιμένω. Αντιθέτως, Είτε, όχι, προ, προσέξτε, προσέξτε, το να τα κάνει, μακάρι να τα κάνει έστω και ως αποτέλεσμα εξαναγκασμού. Από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά πολύ φοβάμαι ότι τα δείγματα που είδαμε μέχρι τώρα δεν οδηγούν εκεί. Σας είπα το παράδειγμα του τι ε, ε, νομίζουν ότι είναι αποτελεσματικότητα της δημόσια διοίκησης. Είδαμε αυτές τις μέρες πώς διαχειρίστηκαν αυτά τα οποία κλείστησαν να διαχειριστούν. Από το ε, να, να κλείσουν τα άθλια καθόλου κέντρα κράτησης, αντί να δημιουργήσουν πολιτικές ε, αναχωμάτων και ενσωμάτωσης για τη μετανάστευση τι πολιτικοί είναι αυτοί που ρίχνουν χιλιάδες μετανάστες πεινασμένου και άστεγους βορρά στην παραοικονομία και στην αθλιότητα της, ζω... της καθημερινής ζωής στο κέντρο της Αθήνας τι περιμένουν να κάνουν αυτό το λένε πολιτική μετανάστευση ένα το κρατούμενο ε, βλέπετε ότι έχουμε αυτή τη στιγμή μία ε, καλπάζουσα ε επιστροφή ανθρώπων οι οποίοι βλέπουν το ρόλο τους ως ρόλο καταστροφής. Λοιπόν, και τι γυρνάνε και μας λένε, ότι δεν θα έρθουν οι δυνάμεις της λεγόμενης τάξεως αντιμέτωπες με αυτούς τους ανθρώπους, αλλά τους αφήνουν και είναι παρατηρητές καταστροφών. Υπάρχει μια δήλωση του κ. Παρνούση που λέει ότι η αστυνομία έχει υποχρέωση να κάνει Ποιο είναι, καθήκον, ποιο είναι το καθήκον Ποιο είναι το καθήκον Πείτε μου Το να μπαίνει, το να μπαίνει κάποιος να καταστρέφει Και να λέει Μα δήλωσε Την έχω διαβάσει Ακριβέλετε. Τον άκουγα να δηλώνει Ότι ε, δεν μπαίνουν να τους βγάλουν από μέσα Διότι θα ξαναμπουν Μα ο ρόλος της αστυνομίας Όπως κάθε ευνομούμενη χώρας Είναι να μην υποθάλπει την ανομία Αλλά να, να εφαρμόζει τον νόμο Και αν δεν έχουν ποτέ τους διαβάσει Αριστοτέλη, ας διαβάσουν, Αριστοτέλη, όχι εμένα, Αριστοτέλη, για να δουν τι σημαίνει και πότε η δημοκρατία λειτουργεί, έστω η ολιγαρχία, πότε δηλαδή προστατεύεται το συμφέρον της χώρας. Ο νόμος είναι, ο καλός ή ο κακός νόμος είναι νόμος. Εδώ στην Ελλάδα, προσέξτε, το έχω πει πολλές φορές... Θεωρούν ότι η εφαρμογή του νόμου είναι αυταρχικό γεγονό και δεν πρέπει να γίνεται. Πρέπει να αφήνεται στην καλή προαίρεση του καθενό, ε αυτό καλλιεργεί την ανομία και τι σχέσει δύναμη, όπου κυριαρχούν οι ισχυροί. Αυτό το γεγονό λοιπόν και το γεγονό επίση ότι για να εφαρμοστεί ο νόμο και να κάνει ο κάθε ένα εκεί που είναι το καθήκον του απέναντι στον πολίτη, πρέπει να υπάρξει καταγγελία και πρέπει να υπάρξει εκβιασμό. Είχαμε στο παρελθόν. Το γεγονός, θα θυμάστε, θα σε πάω στον Τριανταφυλλόπουλο. Τι κάμανε, κλείσανε το στόμα του Τριανταφυλλόπουλου για να μην ενοχλούνται. Ό,τι και να κάνει, δεν μας ενδιαφέρει, δεν το αξιολογούμε. Τη στάση της κοινωνίας και της πολιτικής τάξης έχει σημασία. Και σήμερα, τι κάνουν πάλι οι πολίτες, όταν θέλουν να βρουν το δίκιο τους, λένε θα σε πάω στην τηλεόραση. Λοιπόν, έτσι, έτσι θα λύσουμε. Δεν πρέπει επιτέλους να προσανατελούσουν τις πολιτικές τους Εκεί που παράγεται το πρόβλημα στη χώρα. Δεν είναι δική τους η χώρα. Δεν μπορεί να έρχεται ο κάθε ένας να μας λέει ότι θα εξετάσει τα σκάνδαλα, όχι τα σκάνδαλα, τα έχουν ξεχάσει, θα εξετάσει την, ε, τις συνθήκες του Μνημονίου για να μάθει ο ελληνικός λαός τι συνέβη και δεν διανοείται να υπάρχουν ποινικές ευθύνες. Τότε γιατί την κάνεις. Τότε ομολογείς για ποιο λόγο χρησιμοποιείς μια δικαστική αρμοδιότητα που δεν, δεν, σου, δεν, ενδιαφ, δεν, δεν σου ανήκει. Δηλαδή προκειμένου να πλήξεις τον αντίπαλο και όχι να ικανοποιήσεις το δημόσιο αίσθημα και να εφαρμόσεις τον νόμο. Και έρχεται αυτός ο οποίος λόγω της ευφυΐας του αλλά και του χαρακτήρα του Ομολογή τη σκέφτονται οι άλλοι, αλλά με πιο ακραίο τρόπο και πιο εμφανή, ο κύριος Πάγκαλος να μας πει ότι η αναζήτηση πολιτικών ευθυνό, ποινικών ευθυνών στους πολιτικούς, για βλάβες που προκάλεσαν, προσέξτε, είναι φασιστική. Είναι δική τους διάδει, η χώρα. Δεν μπορεί να έρχεται η κοινωνία να αξιώνει, αν την έβλαψαν, να τιμωρηθούν. Είναι φασιστικό, επίσης, θα μα πει άλλος, ο λιγοφρενής και διαπλεκόμενος δημοσιογράφος να ζητάει κανείς ευθύνες, όχι μόνο αυτός, αυτός είναι απλώς η έκφραση του Πάγκαλου, να ζητάει ευθύνες για κάποιον ο οποίος άλλα υπόσχεται και άλλα κάνει. Κάποτε πρέπει να τελειώνουμε με αυτό, να ξέρουν ότι μπορεί το σύστημα να είναι ολιγαρχικό, αλλά αυτοί είναι οι πειρέτες έστω του ολιγαρχικού πολιτεύματο και μπορούν, αν θέλουν, να κάνουν όπως κάνουν και οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες και κάποια πράγματα που θα είναι προς το συμφέρον και της ολιγαρχίας, αλλά και της κοινωνίας, που σημαίνει εδώ να απελευθερώσουν τις υγιείς δυνάμεις της κοινωνίας. Αυτό δεν το έχω δει μέχρι τώρα. Αντιθέτως, τα δείγματα όπως και στον τομέα της παιδείας, έλεος ξαναβάζουν τις παρατάξεις τα πανεπιστήμια, έρχεται και μας η πρώτη δήλωση, η επαναστατική δήλωση αυτού του υπουργού δεν θέλω να χαρακτηρίσω που βάλανε να κυβερνήσει την παιδεία και να λέει ότι είναι εναντίον της αριστείας γιατί δημιουργεί ψυχολογικά προβλήματα στους άλλους τότε η επίσημη πολιτική είναι η πολιτική των μηδενικών να βάλουμε σε όλους μηδέν να τους βάλουμε να βάλουμε σε όλους μηδέν αυτή είναι η ιδεολογία σας ευχαριστώ πάρα πολύ το, τα μηδενικά δεν αθρίζονται αυτό είναι το δράμα όμως ούτε, ούτε ισοπερομένη κοινωνία μπορεί να κάνει ποτέ το επόμενο βήμα της δηλαδή όταν βλέπουμε η κοινωνία ε, έχει ως στόχο να υπάρχει ένας μέσος όρος και να μην ξεφέρει και τίποτα νομίζω ότι κάπου υπάρχει ένα Έχουν, ένα, ένα, ένα λάθος μια λάθος συνταγή και για όλους αυτούς τους έχω δει Όταν γίνεται αναφορά στην κοινωνία Μιλάνε με μια αμυντική περιφρόνηση Υψηλή όμως περιφρόνηση όσε αν είναι ο πρώτος εχθρός Μεταξύ τους σκοτώνονται για το ποιος θα ανεμηθεί το κράτος Όταν όμως τους βάζει κανείς απέναντι την κοινωνία ως πολίτης Τότε τους βλέπετε ότι συσπυρώνονται εναντίον του Εναντίον οποιοδήποτε αναφέρεται στην κοινωνία Γι' αυτό και τη χαρακτηρίζουν όχλο Μα δεν ντύθεται εκεί το θέμα. Ιδεολογικά κυριαρχεί το περιεχόμενο αυτών που καθορίζουν τα πράγματα. αλλά Ακριβώς. Αλλά ξέρουμε όλοι ότι είτε επιλέγουμε το ένα είτε το άλλο, το μίζον είναι να υπηρετεί το σκοπό του ο θεσμός. Και ο σκοπός της παιδείας είναι να βγάζει πρώτους και συστηματικά καλούς την παιδεία. Σας ευχαριστώ πάρα Να είστε καλά. Καλή σας Γεια σας.